Ήρθε η στιγμή, το χρόνο που μας δίνουν, μάλλον που δεν μας δίνουν οι αγορές, αυτό τον χρόνο να μας τον δώσει η απόφαση που πήραμε όλοι μαζί η γέτος των χωρών της Ευρώπης για να στηριχτεί η Ελλάδα. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από του εταίρου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξη που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει. Ελλάδα που γέννησε τον πολιτισμό, υπάρχουν παιδιά στο κέντρο τη Αθήνα που δεν έχουν να φάνε. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού τη χώρα. Τα φάγατε τα λεφτά που μαζούνται ο κόσμος; Είναι αυτοί σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Κυρία Ρίμαντοπούλου, λοιπόν, να απαντήσω ελεύθερο Η Λέσχη Μπίλτεμπερκ Berk... For example, από μια ομάδα. Τα παραλαμβάνει στην είσοδο ο πρωθυπουργό σα, κ. Παπαδρέου, διασχίζουν το ελληνικό σπίτι και από την πίσω πόρτα καθίδνει στι τραπεζέ. Το μνημόνιο πού το είδατε, Το μνημόνιο το είδαμε προσωπικά Εσύ. το Σάββατο το πρωί. Ναι. Ένα Σάββατο το πρωί. Εσεί είχατε μελετήσει αυτοπιδανιστέ αποτύπωνα και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού υπογράφατε. Γνωρίζατε δηλαδή και ειχατε μια διαφορετικη αποτυπωση αυτό που υπογράφατε. Α, σοβαρολογείτε αυτά. Πολύ στη Βουλή. Άμουσο, ναι, λέω ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. Εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλε εκφράσει και είχα άλλα καθήκοντα. Και πώ υπογράφηκα, κύριε Σιμών, με αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Υπογράφηκα ένα κείμενο που δεσμεύει την πρώτη χώρα και, ναι. και του αιώνε των αιώνων να μην. Και μα έφτασε το <σ' αλλαλếμος> χάλι που ζούμε σήμερα. Και λέτε δεν το διαβάσατε. Πώ το λέτε έτσι, απλά. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν και ακόμα. Που ζουν πολλά χρόνια μετά τη τέξη του έτου της χώρας υπέραξε μια σύμβαση είναι. με την οποία υποθηκεύεται ουσιαστικά δεσμεύεται η όλη, περιουσία από και πολλά Αυτό που ακόμη δεν έχει συγκεντροποιήσει ο κόσμο είναι ότι οι ηγέτες που περιμένει να γεννηθούν για να Αραιτέ την αρετή και την τόλμη του λαού μα, τι καλύτερε αρετέ από του λαού, που παρά το γεγονό ότι τον έχουν συγχθείς, να είναι αναξιοπρεπή, να χάνει την αξιοπρεπή του και το θυμό αυτό που το χαρακτήρισε πάντα στην ιστορία του, έχει τη δυνατότητα σήμερα, σήμερα να, το ξανα, να το ξαναβρει αυτό το πράγμα, να βρει τον το ιστορικό του βηματισμό μέσα από ηγέτε που θα γεννήσει, μέσα από τι τάξει του, ανθρώπου του μόχτου, ανθρώπου που έχουν πραγματικά να επενδύσουν αυτή τη χώρα και όχι οι οι οποίοι έρχονται περαστική από εδώ μόνο και μόνο για να συνεχίσουν την τη διεθνή του καριέρα. Λοιπόν, κάποτε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι κάποιοι επώνυμοι που θα έρθουν για να του ακολουθήσουμε, αλλά είναι οι άνθρωποι ανάμεσα. Μπορεί ε, ε, τη διπλανή μα πόρτα. Εμεί οι ίδιοι, εγώ προσωπικά τουλάχιστον γυρίζω στο όλη την Ελλάδα, έχω δει πραγματικά ανθρώπου να ξεφυτρώνουν από το πουθενά, κυριολεκτικά, και να του ακολουθούν χιλιάδε άνθρωποι, άλλοι, σε τι ζητήματα. Στο, στο να αντιμετωπίσουν τις τράπεζες, στο να αντιμετωπίσουν τα, το, το ζήτημα της απόλυσης ή το ζήτημα του να μην πληρώσω τις αυξήσει που έρχονται. Στοιχειώδη πράγματα βεβαίως, αλλά από εκεί ξεκινάμε για να μπορέσει να οργανωθεί πραγματικά ένα μαζικό, ρωμαλαίο, ψηφικό λαϊκό κίνημα. Φορτίζομαι. Είσαι ο νόμος; και ο νόμος; Είσαι ο νόμος; Είσαι ο νόμος; Είσαι ο νόμος; Είσαι ο νόμος; Είσαι ο νόμος; Είσαι ο νόμος;